ζήτα σε λίδα 677, στίχη 1 στου 9. Ο χριστιανικό γάμο. 1. Όσον θα αφορά τα ζητήματα που μου εγγράψατε, απαντώ τα εξή: είναι στον άνθρωπο να μην εγγύζει και να μην γνωρίσει διόλου γυναίκα. 2. Δια τον κίνδυνο νόμος τη παρεκτροπή ή σπορνία, α έχει καθένα τη σύζυγό του και κάθε μία σ' έχει τον ειδικό τη άνδρα. 3 στην γυναίκα του ας αποδίδει ο άνδρας την εύνοιαν και την αγάπη που της χρεωστεί. Ομοίω δέει και η γυναίκα ας αποδίδει το αυτό εις τον άνδρα της. 4. Ως προσδέτας ιδιαίτερα σχέσης του ανδρογίνου ας γνωρίζει η γυναίκα ότι δεν εξουσιάζει το ιδιόν της σώμα αλλά εξουσιαστής αυτού εντό του νόμου του Θεού πάντοτε είναι ο άνδρας της. Το ίδιο δέ και ο άνδρα δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά εξουσιαστή αυτού είναι η γυναίκα του. 5. Α μη αποστερεί ο ένα τον άλλον με αποχήν και γκράτιαν, εκτό εάν πράτετε τούτο από συμφώνου προς καιρος, δια να επιδίδεστε με μεγαλύτεραν προθυμία και αφοσίωση στην και την προσευχήν, και πάλι να συνέρχεστε στα συζυγικά σχέσει σα, για να μην σα πειράζει η σπορνία ενό εξαιτία τη ακρατεία σα. 6. Την σύσταση δε του να μην αποστερεί ο ένα τον άλλον σα την κάνω κατά συγκατάβαση, επειδή είστε ακόμη αδύνατοι πνευματικό. Δεν σα επιβάλλω τούτο ω εντολή. 7. Ναι, κατά συγκατάβαση. Διότι εγώ θέλω να είναι όλοι άνθρωποι όπω είμαι και εγώ, δηλαδή άγαμοι. Αλλά ο καθένα έχει δικό του χάρισμα από τον Θεό. Άλλο μεν έχει το χάρισμα να ζει έτσι, Άγαμος δηλαδή, άλλος δε να ζει διαφορετικά, δηλαδή εν γάμο. 8. Λέγω δε τους αγάμους και στα τα ότι είναι καλόν σε αυτούς εάν μείνουν όπως μένω κι εγώ, δηλαδή άγαμοι. 9. Εάν όμως δεν εγκρατεύονται, ας έλθουν εις γάμον, διότι προτιμότερον είναι να έλθει κανείς εις γάμων παρά να κέεται από την φλόγα της επιθυμίας.